She's my love for wishing well To kiss and tell She που έρχεται είναι δυνατή και κάποια άλλα που είναι σπιμπάντα κασαδούρα αυτό θα γίνει μια πεντακοσούρα μανάκας είναι αυτός μου παιδί μου το magnum μανία πού έχεις τα ρε παιδάκι μου και το έχω Μα που το πας, αν α, μ' αγαπάς, αγαπάς. Πήγαινε στυχί σου, βρε άντε γραμμί σου, άντε γραμμί σου Φλωρή! Ναι, Ωραία, λοιπόν, βρήκες τη λεξούλα! Ναι, πιέφερες! Ποια λεξούλα βρήκες? Ε, αρκήλια! man κούτε την εκπομπή! Full to Astro 2. Εντάξει, πάμε. Full to Astro 2. Λοιπόν, δύο φίλοι εδώ στο στούντιο, μου έκαναν από πουθενά, μου και μια τούρτα του. Ωραία, παιδιά, εντάξει. Θα ξαναθυμηθούμε τι παλιέ καλέ μέρε, α πούμε. Παλιά για να με πιάσει αγκαλιά η γυναίκα μου και τις φίλες τις ας πούμε Γιατί δεν έκλεινα τα χέρια γιατί... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει σήμερα βράδυ Κυριακής α, Πόσο έχουμε σήμερα, τέσσερις δωδεκάτου Να ευχηθώ καταρχήν σε όλους εσάς Καλό μήνα σε σας και στι οικογένειε σας Αλλά κυρίως να ευχηθώ σε όλους ότι να είμαστε ενωμένοι Τώρα το πώς και το γιατί θα το πούμε λίγο παρακάτω Λοιπόν, μαζί μας σήμερα είναι τα ζαχαροπλαστεία Ελένη Στην οδό Ευαγγελιστρίας 23 στον Πειραιά 211 21, Όπου εκεί πραγματικά θα δείτε τον παράδεισο των γλυκών Με τα πιο αγνά υλικά Πηγαίνετε, ψωνίστε, δοκιμάστε Και μετά θα συγχωρνάτε και τα πεθαμένά μου που λέμε Μακριά από εμάς Πηγαίνετε ως κέρασμα ή ως δώρο σε μια επίσκεψη και ξεχωρίστε. Τα μελομακάρονα πετάνε, δεν παίζονται και δεν είναι σαν κάτι άλλα μελομακάρονα που κάνουν να τα πάρει θύρα 13 και να τα πετάξει στον Αλαφούζο. Λοιπόν, επίσης μαζί μας στα καταστήματα Χάντρες, εδώ στα 2.56, τηλέφωνο 210, 3211-232 Αγοράστε φόμπι ζού Είναι οι πολύτιμες πέτρες Ή και γιατί όχι εργαλεία και υλικά Για να φτιάξετε τα δικά σας κοσμήματα Προσθέτοντας το δικό σας γούστο και στυλ Και αφήνοντας χρήματα βεβαίως Σε ελληνικές επιχειρήσεις Και όχι σε Κινέζους Και μια που είπαμε και Κινέζους Έχουμε και μία προσθήκη σήμερα, έχουμε ένα νέο διαφημιζόμενο. Είναι το κέντρο πολιτισμού Σαολίν της Θεσσαλονίκη, η αληθινή άτραπος, στην οδό Τενέδου 43, κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Θα πάρετε το Γιάννη, θα συνεννοηθείτε στο 694 98 447 Επαναλαμβάνω 694-9849-447 Διδάσκει ο Γιάννη Βασιλόπουλος Είναι απόφυτος της Κρατικής Λαϊκής Ακαδημίας Γουσού της Λου Ουγιάν Πιστοποιημένος διπλωματούχος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Σαολίν Πιστοποιημένος διπλωματούχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσού Σου Κουμφού Και πιστοποιημένος διπλωματούχος του Κέντρου Γούσου του Τσάνκ Τσουνγ. Λοιπόν, το αυθεντικό σαολίνγκ κουμφού χτίζει υγιές και δυνατό σώμα με ασφάλεια στην προπόνηση, διδάσκει σεβασμό, ευγένεια, πειθαρχία και υπομονή. Τα καινούργια παιδιά σίγουρα θα το χρειαστούνε, διότι οι εποχές που ζούμε είναι λίγο περίεργες. Έχει κλείψει ο σεβασμός και η ευγένεια, αλλά και η υπομονή, αλλά και η πειθαρχία αναπτύσσει τις ψυχοκινητικές δεξιότητες, βοηθά στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, το, δε, το λεγόμενο αντιμπούλινγκ που λένε και οι μορφωμένοι. Κοινώς ένα παιδί ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διδαχθεί αυτή την τέχνη, ξέρει πώς να σταθεί, ξέρει πώς να αποφύγει τη φασαρία και αν ομιγέννητο είναι αναπόφευκτο, ξέρει πως θα φύγει αλόβητος από, τη... από αυτή την κατάσταση επίσης όσοι ακολουθήσουν επίπεδο προπληταχλητισμού υπάρχει μοριοδότηση για τις Πανελλήνιες εξετάσεις για τους φίλους της εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη γιατί ο άλλος να φύγει ξέρω εγώ τώρα από τη Λάρισα ή από την Αθήνα να πάει να κάνει κουμφού στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο η εγγραφή είναι δωρεάν. Απλά θα πείτε είμαστε από το Ρέτζιουμ, είμαστε από τον Καρλίτο, είμαστε από το Φουλ του Άστρου. Γιάννη κανόνισε και ο Γιάννης ο αδερφός θα κανονίσει τα... τη συνέχεια. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό δώρο αυτό να κάνετε τόσο στον εαυτό σας, όσο και στα παιδιά σας, προκειμένου να απαλλαχτείτε από το άγχος... Γιατί αναπτύσσετε και μια φιλοσοφία συγκεκριμένη Να είσαστε λίγο πιο cool Αλλά κυρίως να μάθετε να αντιμετωπίσετε Τις δύσκολες αν θέλετε καταστάσεις Η σημερινή ημέρα η σκαλέτα έχει να κάνει με λιγάκι Ιταλία Έχει να κάνει με Τουρκία Έχουμε να πούμε λίγο για τον Ερντογάν και θέλω λίγο τη σημερινή εκπομπή να τη γράψετε κάποιοι όχι εκεί που δεν πιάνει αλλά να κρατήσετε κάποιες σημειώσει, διότι στο τέλος του 2017 θα μας χρειαστούν βλέπετε με έχετε πετύχει σε καλό mood σχετικά και ε, λέω να σας δώσω λίγο τροφή για σκέψη το τι έχει να συμβεί για το 2017 όχι όμως για εμάς λίγο για τους φίλους μας τους Τούρκους και λίγο για τον εν και εν αδερφό Ρετζέπ Ταγίπ Ερδογάν θα πούμε και κάποια άλλα έτσι διάσπαρτα νομίζω ότι α, θα περάσουμε ωραία και μείνετε συντονισμένοι επίσης, οφείλω να πω ότι πλέον στις εκπομπές του Regium Radio κατόπιν απέτηση, ε, αλλά και ε, συμβουλής αν θέλετε κάποιον φίλων τα μουσικά χαλιά θα είναι μόνο instrumental μουσική, όχι με λόγια ενώ στα διαλύματα θα έχουμε τραγούδια που... Με το δικό μου κλασικό αναρχικό γούστο. Λοιπόν και επιστρέφουμε να μην σας κρατάμε και σε πολύ αναμονή ε, Σήμερα θα πούμε διάφορα και Γι' αυτό σημειώστε έτσι μερικά πραγματάκια Θα μας χρειαστούν έτσι για την πορεία της εκπομπής ε, Ξακολουθώ να λέω προς πάσα κατεύθυνση Ότι η χώρα είναι σε ένα πολύ μεταβατικό μονοπάτι επίσης εξακολουθώ να λέω σε όλους ότι δεν είναι σωστό να πυροβολείτε εντό ή εκτός ε, εισαγωγικών τους Έλληνες αστρολόγους διότι αν διαβάσετε το τι ε, ε, παίζει στο εξωτερικό θα γελάγαμε Λοιπόν, α πάμε λίγο τώρα σε αστρολογικές επιβεβαιώσεις. Εγγράφαμε και τα έχετε ακούσει βέβαια και νωρίτερα για μια καταστροφή σε εταιρεία, εργοστάσιο ή έκταση που θα είναι προϊόν έκθραση από μια αντίπαλη κατάσταση. Ε, έχουμε ένα εργοστάσιο προς τη Λαμία και βέβαια έχουμε και το, την κατάσταση με το Everest το, όχι το βουνό, την αλυσίδα καταστημάτων ταχυφαγείων που λένε και μορφωμένοι οι οποίοι τελικά πήγε λίγο άκλα αυτή η κομπέλα κατά τη γνώμη μου αν θέλετε παίζει κάτι πάρα πολύ ύποπτό διότι ό,τι σενάριο επιχείρησε η αστυνομία και η πέρυξ να βγάλουν τελικά καταρρίφθηκαν το ένα πίσω από το άλλο οπότε ενδεχομένω να έχω δίκιο ότι πρέπει να είναι προϊόν έχθρας και αντιπαλότητας επίσης είχαμε πει α, για ο Κιούπιντος σηματοδοτεί αλλαγές σε επίπεδο εδρών και σύνθεση κομμάτων ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε επανενώσεις προσώπων με κόμματα ο κύριος Βουλιά επανενώθηκε με το ΠΑΣΟΚ, είναι μια μεγάλη τέτοια ένωση που είχαμε να νιώσουμε χρόνια και επίσης λέγαμε ότι θα έχουμε περίεργες καταστάσεις με υποκλοπές, υποκλεπτόμενα μηνύματα και ούτω καθεξής και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Θεός να το πει Κομμουνιστικό και ο Θεός να το πει Ελλάδος ο κύριος, ο κύριος εκεί του Περισσού καταγγείλανε παράνομες συνακράσεις. Ο κακός χαμός αν θέλετε τη γνώμη μου έγινε Διότι ο Παφίλης άκουγε τον Καμένο και έβγασε σπυράκια Σήκωνε πάνω στο ο Καμένος να πάρει τη γυναίκα του να τη πει να βάλει παϊδάκια για το βράδυ Και άκουγε την κανέλη να μιλά σε συντρόφους Έπαιρνε η Φέβη τον Λοβέρδο και άκουγε τον Γεβενιζέλο για το να τη θάβει και να κάνει κόμμα Ενώ σήκωνε ο για να πάρει το Sky και του βγαινε από την Ελληνοφρέ και έγινε εκεί πέρα της άνασγαμαναδοπούλι το σιδηρούν και Λοιπόν, οπότε το έχουμε κλείσει και αυτό και ε, Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχω και ένα φίλο γιατί μου στείλανε ένα ερώτημα, κάτι έλεγε για την ανάπτυξη και είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω, διότι όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, δεν θα αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Ε... Είχαμε πει για ανάπτυξη Έτσι δεν είναι Είχαμε πει ότι από τα τέλη του 15 Το είχαμε ορίσει Από το 12 Το είχαμε ανακοινώσει ότι το 16 Θα έρθει η ανάπτυξη Και τώρα έρχομαι εδώ Διότι η αριθμοί όπως έχω πει Και όχι τα νούμερα διότι πάει αλλού η δουλειά Λένε πάντα την αλήθεια Ή αν θέλετε σχεδόν πάντα Παραθέτω Υπάρχει το link Μπορείτε να το δείτε είναι της Eurostat, όχι της Ελστάτ του κυρίου Γεωργίου, αλλά της Eurostat. Λοιπόν, η Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2016 πέρασε σε θετικό πρόσημο ανάπτυξης από 0,9 αρνητικό σε 0,2 θετικό με μέσο όρο ανάπτυξης της, Ευρωζώνη, της Ευρώπης το 0,4%. Οι πρωταθλήτριες χώρες είναι η Ρουμανία με 1,5% η Ουγγαρία με 1% η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβακία με 0,9% Υπενθυμίζω ότι αυτά τα είχαμε πει από το 2012 όχι ότι θα έρθει το 2012 είχαμε πει από το 2012 ότι η ανάπτυξη θα έρθει το 2016 Όποιος ανατρέξει σε παλαιότερες οικονομικές μελέτες θα δει κάτι χαοτικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αρνητικούς, οι οποίοι επιβράδυναν την οικονομιά. Αυτό δεν πάει να πει σε καμία περίπτωση ότι η οικονομία έχει γίνει υγιής, έχει γίνει ανταγωνιστική και έχει γίνει κάτι το οποίο μπορούμε να περηφανευόμαστε, κάθε άλλο ούτε αυτό βέβαια δίνει συγχωροχάρτη στην κυβέρνηση του Τσίπρα έτσι δεν είναι απλά καλό θα είναι να λέμε τα πράγματα ως έχουν και θα πρέπει να θυμάστε ότι πάντα για να επειδή το μόνο οικονομικό θαύμα που έχει καταγραφεί στην ιστορία τα τελευταία 2.000 και κάτι χρόνια είναι το θαύμα του Ιησού Χριστού που με έκανε με τα ψάρια και με τρεις φρατζόρες ψωμί, τάισε ολόκληρο κόσμο. Το μόνο οικονομικό θαύμα είναι αυτό. Κανένα άλλο, έτσι για να ξέρουμε το τι λέμε. Πάμε σε ένα τραγούδι, να δω τι μηνύματα α, μου έχουνε στάλει και επιστρέφουμε da bekommst du Tipps zum Vermitteln. reclining in the passenger seat of my supercharged jet black chevrolet he had the soft top down well he liked the wind in his face he said son you ever been to vegas i said no he said that's where we're gonna go you need a change of pace when we hit the strip with all the wedding chapels of the neon signs he said i i left my wallet and el segundo proceeded to take two grand of mine we made tracks to the mandalay bay hotel i asked the bellboy if he'd take me The 33rd floor We had this big room up top with a panoramic view It was like nothing you'd ever seen before He went up to sleep in the B-Day When he woke He ran into the monkey fingers through the pages, dialed escort services and ordered some Okie doke Forty minutes later, they came up, knock at the door, and walk this big badass baboon with three monkey wars. Hi, my name is Sunshine, these are my girls. And this my palm is silver, baby. No, oh, man, they're gonna rock your world. you Eastern the monkey was high said it was a burning ambition to see her before he died. We left before Encores Giause He couldn't sit still Sheena was a blast, baby, but my monkey was ill. When I played Blackjack, kept hitting 23. I couldn't help but notice this Mexican just staring at me. You're looking at me? Or well, wasn't my monkey? I couldn't be sure. It's not like he never seen a monkey and dungarees and rollerblades before. Cause when I. Επιστρέψαμε Κάποιος φίλος ή φίλη δεν ξέρω τι είναι ε, Λέει ότι καλό θα είναι να κρατάω χαμηλό προφίλ Και επίσης λέει ότι μπορεί να μου βρει πάρα πολλές ε, προβλέψεις Οι οποίες είναι αποτυχημένες ε, Θα το ήθελα αυτό κάποια στιγμή να το επιχειρήσεις αγαπητέ φίλε Έτσι σε προκαλώ ανοιχτά ε, Επίση, θέλω να σου πω ότι η ταπεινοφροσύνη είναι η χειρότερη μορφή υποκρισία Δεν το έχω πει, εγώ το έχουν πει άλλοι που είναι σοφότεροι από μένα Εν πάση όμως περιπτώσει και τα λάθη συμβαίνουν Έτσι δεν είναι, είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε θεοί Αλλά όταν κάνεις ε, κάθε μήνα τόσες προβλέψεις άμα κρατάς ένα ποσοστό πάνω από 70% θεωρείς ότι είσαι ένας καλός αστρολόγος εμείς στατιστικά και μόνο κρατάμε ένα ποσοστό πάνω από 80% οπότε είμαστε λίγο καλύτεροι από το μέσο όρο μην το παίρνει προσωπικά το θέμα, δεν χρειάζεται να χάλιασαι είναι δικιά σου η άποψη και βεβαίω είναι σεβαστή πάμε τώρα λίγο παρακατώ ε, η Αλβανίδα Υπουργό Άμυνα, Συμβαίνει και αυτό Πώς τη λένε αυτοί Μίκη Κοντέλη Από τον Donald Τραμπ μπήγαμε στη Μίκη Η Έγραφε στο facebook Ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε Για να ενώσει τις δημοκρατικές χώρες Του βόρειου ημισφαιρίου Δηλαδή θεωρεί ότι η Αλβανία Ας πούμε είναι δημοκρατική χώρα Εδώ εντάξει είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανήκτοτο ε... Ε, για να ενώσει, λέει, τις δημοκρατικές χώρες του βόρειου ημισφαιρίου ενάντια οποιαδήποτε απειλής. Όμως σήμερα, λέει, δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί ο οποιοσδήποτε πολιτικός στα Βαλκάνια φορά στρατιωτική στολή που προσπαθεί να, ψυ... να ξυπνήσει φαντάσματα του παρελθόντος, κάτι λέει για στολές τάσα και τέτοια. Λοιπόν, αγαπητή κυρία, με όλο το σεβασμό, α πούμε, το πρόσωπό σας, εσύ έχεις μια απορία τέτοια Η οποία είναι εύλογη Την ίδια απορία είχα και εγώ Τη δεκαετία του 90 και στι αρχές του 2000 Που φόραγε ο άλλο ε, Φόρμα αθλητική Με άσπρη κάλτσα και σκαρπίνη Είναι κάτι ανάλογο Είναι κάτι dress code ίσως. Θα σας συμβούλευα Καλή μου φίλη Καλή μου υπουργίνα να μην φοβάσαι τις στολές των λοχάγων διότι καλό θα είναι να φοβάσαι τις στολές των εφέδρων και αν θέλεις έτσι και τη γνώμη μου ενό ταπεινού ανθρώπου να, καλό θα είναι να πάνα να πιάσεις την παλιά τη δουλειά που είχες, για να γιατί για πολιτική δεν κάνεις Μέσα σε όλα αυτά οι Αιγύπτιοι και η Ισραηλινοί δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αφήσουν τον Ερντογάν να κάνει παιχνίδι. Βεβαίως οι Αιγύπτιοι δώσανε συγχαρητήρια στους, α, α, πώς λένε, στους υπτάμενους τη πολεμικής αεροπορίας και λέει σήμερα μάθαμε να πολεμάμε από την αρχή. Εμέσως πλήθησαν φως... Οι Αιγύπτοι αλλά και οι Ισραηλινοί συντάσσονται μαζί μας Αφού μια ήττα της Ελλάδας θα ανοίξει την όρεξη στο Σουλτάνο και θα φέρει ανατροπή στις όποιες ισορροπίες μπορούν να υπάρχουν στη Μεσόγειο Μέσα σε όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας ο Νουμάν Κουρτουλ, διάλωνα, Κουρτουλμούς Λέει πως ανεξαρτησία είναι να μπορείς να λες το γιάουρι γιάουρι γιάουρι για να ξέρετε στα Τούρκικα είναι ο άπιστος Ο μη μουσουλμάνος, ο μη μου αμεθανός Δεν γονατίζουμε λέει σε κανέναν άλλο μπροστά πέραν του Αλάχ Και έρχομαι εγώ να σημειώσω του Πούτιν, του Ομπάμα, του Τραμπ Αλλά και της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας Διότι τα παλικάρια σας γλεντάνε κάθε μέρα στο Αιγαίο, για να περάσουμε τώρα και στην internal ενημέρωση που λένε και μορφωμένη, ο Τιτάνας της Μουσικής, ο Μίκης Θοδωράκης, μίλησε, ελάλησε και είπε πολλά πράγματα και είπε ότι ο Τσίπρας είναι ένα προσκυνημένο παιδάκι και ότι καλή αντάμωση στα Γουναράδικα, μια α, άκρος κομμουνιστική φράση. Αναρωτιέμαι όμως αυτόν τον άνθρωπο γιατί τον αφήνουν να μιλάει Διότι ω συνθέτη, συνθέτης χίλια respect Παιδιά δεν το συζητάμε εννοείται Αλλά ως νοήμον άνθρωπος θα έχει παίξει ο τύπο, Διότι τα τελευταία 40 χρόνια που τον θυμάμαι Οπότε το έχει ανοίξει το στόμα του μαλακίες έχει πει Αυτός έλεγε καραμαλίσει τάγκς Την είδαμε την προκοπή αυτός έγινε Υπουργός του Μητσοτάκη. Αυτός έβαλε πλάτη για να βγει ο Τσίπρας. Και αυτός τα έσπασε με το κουκουέ και πήγε και συνέργησε με τον Μητσοτάκη. Τώρα τι βγαίνει για μας λέει. Άσερε φιλιάραξε φίλε άραξε και γράψε κανένα τραγουδάκι που έχει να κάνει σου ξέ 200 χρόνια. Να ηρεμήσουμε για εμείς. Ή εκτός αν θέλει κανένα πραξικόπημα πάλι για να εμπνεύστη δεν ξέρω. Ένας Αμερικάνος όμως μεγαλοεπενδυτής ο Πολ Καζάριαν δεν τυχαίος διότι είναι πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs είπε ότι το ελληνικό χρέος είναι το ψέμα του αιώνα ο ίδιος λέει πως αν υπολογιστεί σωστά το ελληνικό χρέος δεν ανέρχεται στο 177% του ΑΕΠ αλλά το ανώτερο στο 71% Δηλαδή μας έχουν πιάσει τα πισίνα για ένα 100% δεν είναι τίποτα Αυτά τα λέει ο Πολ Καζάρη, μεγάλο μεγαλοεπενδυτής Λέει δηλαδή αυτά που έχει πει ο Βαρουφάκης, η ζωή Και βέβαια ο, ο κύριος Καζάκης Λοιπόν, το τραγούδι που παίζει είναι το Wicked Game Το λένε η είναι του Chris Isaac Αλλά εμείς πρέπει να συνεχίσουμε λίγο την εκπομπή Θέλωτας να δώσω μια απάντηση Για ποιο λόγο κάθομαι και τα λέω Καταρχήν ανάγκη διαφήμισης δεν έχω Εννοείται ότι ξέρω ότι πατάω στα ποδιά μου Και ξέρω ότι πατάω καλά δεν χρειάζομαι ούτε διαφήμιση, ούτε να δώσω εξετάσεις σε κανέναν, ούτε τίποτα. Τα δείγματα γραφής τα έχω δώσει. Απλά επειδή τα τελευταία δύο χρόνια κάποιοι έχουν εξεθαρέψει και παίρνουν προβλέψεις και τις αναπαράγουν, ενώ δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τα ίδια πράγματα γιατί δεν χρησιμοποιούμε ,τι τους ίδιου χάρτες ή τις τεχνικές. Ωραία. Ε, εκεί είναι που λίγο σπάζομαι Δεν θέλω να αναφέρω Γιατί κάποιοι δεν είναι καν αστρολόγοι Εντάξει Και το αφήνω εκεί Εν πάση σήμερα η θεματολογία έχει πολύ Τουρκία πολύ Τουρκία Α, τις, Τους τελευταίους μήνες Ο Ρετζέπτα Γη Ιδίω μετά το πραξικόπημα Το οποίο ελπίζω να μου επιτρέπεται Ότι είχα προβλέψει ότι εκείνη την ημερομηνία Από αρχές του 16 το είχα πει Από τη τέλη του 15 Ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα αλλάξει ο κόσμος Γιατί θα έχουμε ματοχυσίες και τέτοια Ήταν μια ημερομηνία τυχαία ας πούμε τη βρει Κάνου φανταστείτε δεν είναι θέμα ικανοτήτων Ωραία ελπίζω να μου το επιτρέπετε Καταρχήν να το επικαλούμε Αν δεν σας πειράζει ε, από εκείνη την ημέρα ο δύσμυρος Ερντογάν τρώει ξύλο Όπου βρεθεί και όπου σταθεί τρώει ξύλο Και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθώ ε, Τον έχει πιάσει μια υπερφίαλη κατάσταση Πήγε γονάτισε μπροστά στον Πούτιν Γύρισε την πλάτη στους Αμερικάνους το πραξικόπημα Το έχουμε πει εμείς εδώ και καιρό ε, Ήτανε μου σαν τένιο. Ήτανε μια παραγωγή Σαν να παίρναμε εδώ Ο Τσίπρας να παίρνει το σύντροφο Γαβρά Και να του έλεγε Κάνε μου μια ταινία Ωραία γιατί είναι και ωραίος Ξηνοθέτης ο Γαβράς Κάνε μου μια ταινία Οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα Ότι κάνανε πραξικόπημα Νομίζαν ότι κάνανε κάποια άσκηση Και φάγανε και το, τα παιδιά Το ξύλο της αρκούδα. Από εκεί και πέρα, για να το πάμε και λίγο παρακάτω, ο Ερντογάν είπε ότι θέλω να κατέβω στην ε, Μοσούλη. Πήγε στη Μοσούλη, έφαγε ξύλο. Ε, στο Αιγαίο καλά έχει συνηθίσει να τρώει φάπες, δεν το συζητάμε. Ε, ε, στους Κούρδους τρώει ξύλο. Άρα βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια κατάσταση. Πάμε όμως να δούμε τι λέει ο χάρτης του. Ο ήλιος του Ερντογάν Μιλάμε πάντα με ουράνια, αν Δεν μας ενδιαφέρει η κλασική Είναι πάνω στον άξονα Δία Ποσειδώνα Χαντές Ζεύς Οροσκόπου Ποσειδώνα Δία Ζεύς Ηλίου Άδμητο Και Χαντές ε, Ποσάιντον Αυτό σηματοδοτεί Ότι ο άνθρωπος αυτός Ακολουθεί τη φωνή της συνείδησή του Μπορεί να είναι και λίγο τρελή η φωνή της συνειδησής του Να το δούμε λίγο παρακάτω Αλλά τουλάχιστον αυτός έτσι το αντιλαμβάνεται Και την ακολουθεί Αυτά που λέμε για να τονίσω Είναι γενέθλιες τάσεις Θα πούμε παρακάτω τι θα συμβεί το 17 Και να τις κρατήσουμε Και τις σημειώσεις Για να δούμε αν τελικά στο τέλος του 17 Θα έχουμε επιβεβαιωθεί ή όχι Εμποδισμός Στο έργο του Μέσα από πικαριέ αναθυμιάσεις μίσο το οποίο μπορεί να φέρει ακόμα και ακροτηριασμό είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά κίνδυνος ανατροπής παύλα δηλητηρίασεις πέφτει ο οροσκόπος Άρης ε, ήλιος άδμητος Χαντές Ποσάιντον αλλά πέφτει και ο οροσκόπος Ποσειδώνας δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός νιώθει μια από τα επιτεύγματα του που ομολογουμένως είναι πάρα πολλά ωραία συντηρητική σκέψη και προσκόλληση στην παράδοση ο όρος σκόπος του που συμβολίζει το περιβάλλον και τι ακριβώς παίζει είναι απάνω στον άξονα Άριζεψ Ζεύς Ερμής Πλούτονας Αφροδίτη Πλούτονας Μηδενική Κρυού Απόλλων αυτό σηματοδοτεί απόλυα, αλλά αν θέλετε και συγκρούσεις, απιλές από όπλα. Το κοινό δείχνει μια μεγάλη προτίμηση προς το πρόσωπό του και δείχνει ότι θέλει να επιχειρήσει, να τολμήσει μια βαθιά τομή, μια μεγάλη αλλαγή. Το μεσουράνιμα που δείχνει τις δράσεις του είναι πάνω στον άξονα Αφροδίτη Ζεύς, οροσκόπος Βόρειος Δεσμός, Ερμής Ζεύς, Ήλιος Ουρανός, Χαντές Κρόνος Υποθετικός και οροσκόπος Άδμητος. Δείχνει ότι το άτομο αυτό έχει μια αιμονή με την παράδοση τους προγόνων στην ιστορία και ούτω καθεξής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατά έναν πολύ στενό κύκλο και δεν τον ανοίγει σε επίπεδο συνεργατών θα μπορούσαμε να πούμε. Υπακούοντας σε εντολές τρίτων, κάποιες εξισώσεις που υπάρχουν μέσα στο χάρτη τον οποίων θα κάνουμε μια επιχείρηση, να κάνουμε μια περαιτέρω ανάλυση, υποδηλώνουν, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ο χάρτης του, με το χάρτη που είχε κάποιε εξισώσει είναι παρενφερής. Με το χάρτη που είχε η Ταντσούτσι Για όσους ασχολούνται Η Ταντσούτσι Λέρ για να γνωρίζετε Ήταν πράκτορας της CIA Με τον κωδικό όνομα Το Ρόδο της πόλης Έτσι για να λέμε λίγα πράγματα Έτσι να μαθαίνουμε και λίγο ιστορία ε, Ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή στη ζωή του Θα πάθει ένα ψυχολογικό μπακακάου ένα ψυχολογικό σοκ και θα απολέσει τη θέση του λόγω κακοδιαχείρισης δυστυχώς έτσι όπως έχει πάει το πράγμα στην Τουρκία είναι δεμένος σε μια κατάσταση και τολμώ να πω μέσα από αυτό το μικρόφωνο πως ή θα πέσει ο Ερντογάν ή θα πέσει η Τουρκία τα τελευταία δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν πριν μια μισή δύο ώρες Στο διαδίκτυο Δείχνει ότι από τις αρχές του έτους Ο Ρετζέπ Ταγιπ Εντογάν Σταματά Τις συναλλαγές με δολάριο Και θα τις κάνει μόνο Με τουρκικές λίρες, Γουάν Και ρουβλιά Βεβαίως η, Ο κύριος Ντόναλτ Τραμπ Που είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα έξυπνος Και η γυναίκα του η κόρη του συγγνώμη γιατί γυναίκα και κόρη κοντά είναι στην ηλικία λοιπόν κόλασε και δύο που μου κάνει και ο Στάθης από απέναντι ε, είναι θαυμάστριά του δεν ξέρω αν θα εξακολουθήσει να είναι θαυμάστριά του το σίγουρο είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό σας έχω πει ότι καλό θα είναι ο κύριος Ερντογάν να αποφεύγει τα αφεψίματα στρέψαμε και είχαμε μείνει, είχαμε μείνει στον Άρη, όχι στη Θεσσαλονίκη. το πλανήτη. Ο Άρης είναι λοιπόν στον Άξονα ηλίου Ποσειδώνα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη ούτε να πάει να σου πάρει ένα πακέτο τσιγάρα απέναντι και μπορεί να φύγει. Είναι επίση στον Άξονα κρόνο πλούτονα ετοιμάζεται για συμπαντική κολονοσκόπηση Ερμή Ουρανό, είναι το ότι είναι ψυχάκιας λιγάκι, Αφροδίτη Ουρανό, Πλούτονα Βουλκάνους, αυτό είναι μια εξίσωση που μας αρέσει, αλλά και Ποσειδώνας Άδμητος. Ε, το ότι ο Άρης είναι πάνω στον άξονα ηλίου Ποσειδώνα, υποδεικνύει τον άνθρωπο που θα υποστεί βλάβη μέσα από τις ενέργειές του. Ε, δείχνει επίσης ότι τα σχέδια του επιτυγάνοντον μόνο μέσα από ίντρικα και βία, για να υποκινήσει γεγονότα βία και συνωμοσία, αλλά έρχεται σε απόλυτη επιβεβαίωση αυτό που έλεγα ότι το πραξικόπημα πρέπει να ήταν λίγο μουσαντένιο, Αγιοβασιλιάτικο δείχνει ότι θα κάνει μεγάλες αλλαγές και προσπαθώντας για καλύτερους όρους και συνθήκες και γι' αυτό τώρα μας έχει ζαλίσει τα φρύδια με, το, με τη συνθήκη της Λοζάνης Ας δούμε όμως τι λέει ο άξονας Ηλίου Ζεύς και τον επικαλούμε αυτόν τον άξονα Ηλίου Ζεύς για να δούμε εάν τελικά ο άνθρωπος αυτός είναι όντως ηγέτης ο οποίος μπορεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Εκεί πέρα με ολογουμένος πέφτει ο Βουλκάνος. Αν δεν πέφτανε και άλλες εξισώσεις θα μασάρες άρεσε πάρα πολύ Αλλά πέφτει Άδμητος Ποσάιντον, Ποσειδώνας Πλούτονας Ήλιος Ποσάιντον, Κρόνος Βουλκάνους, Ζεύς Άδμητος Ένας δυνατός συγγέτης. Επηρεάζοντας τα θέματα εκπαίδευσης Μυστικά σχέδια τα οποία δεν τα λέω δημόσια Φυλάκηση, δηλητηρίαση, εξορία ή εκτοπισμός Γεγονότα που θα του φέρουν τραγικές δυσκολίες Θέλω λίγο όμως να περάσω Να μελετήσω λίγο το γενέθλιο χάρτη της Τουρκίας Και θέλω να το κάνω αυτό Για να δούμε, να καταλάβουμε Ότι πάρα πολλές φορές Ο ηγέτης που έχει μία χώρα είναι άρρητα συνδεδεμένος με το χάρτη της χώρας αυτής. Η Τουρκία, ο οροσκόπος της που δείχνει το περιβάλλον είναι Αφροδίτη Πλούτονας με σουράνημα ουρανός οροσκόπος Άρης Απόλλων Ποσάιντων. Ε, οτιδήποτε θέλω να κάνω πρέπει να έχει ζεστασιά και πάθος. Και ομολογουμένως θεωρούμε ότι οι φίλοι μας είναι ιδιώτε, ιδιαίτερα παθιασμένοι σε ό,τι κάνουν. Η ικανότητα δείχνει το μεσουράνημα ουρανό δείχνει την ικανότητα να φτιαχτεί, το να φτιαχτεί με τη μεταφορική έννοια κάποιος ε, και βέβαια το ότι έχει και οροσκόπο Άρη δείχνει ότι με δία από όλων ποσάιντων δείχνει ότι αυτοί για οικονομικά θέματα ή για θέματα ψυλοκουλτούρας έχουν μια επιθετική τάση αλλά όποτε θα κάνουν κινήσει προ πάσα κατεύθυνση και με εξαίρεση την Κύπρο διότι η Κύπρος πολύθηκε, διότι την πήραν με μπαμπεσιά θα τις μαζεύει. Η Τουρκία. Αυτός είναι ο χάρτης της. Το μεσουράνιμα είναι απάνω στον άξονα Ποσειδώνα-Πλούτονα. Πλούτονα άδμητο και ουρανό ζεύς. Αδυνατώντας να δει παρακάτω το τι μπορεί να γίνει. Θέλοντας να γίνουν κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές, θέληση για επέκταση, στρατιωτική δικτακτορία. Αυτό είναι το μεσουράνημα της φίλης μας Τουρκίας που δείχνει ότι στην πραγματικότητα είτε θα κυβερνούν οι στρατιωτικοί είτε και αυτοί που θα κυβερνούν θα έχουν ένα έτσι αποφασίσω και διατάσω θα λέγαμε. Ο ήλιος, ο ήλιος να ξέρετε στην ουράνια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο διότι σηματοδοτεί και την προσωπικότητα. Είναι απάνω στον άξονα Βόρειου Δεσμού Χαντές Κρόνου Χαντές Ερμή Χαντές Άρια Απόλλωνα Και Χαντές Βουλκάνους Επαφές με κλέφτες Απόλυες ατόμων Εδαφών και κεκτημένων Νευρικός κλονισμός Ζώντας μόνιμα υπό Και κέρδη από εμπόριο Εδώ πέρα τι έχουμε να πούμε Ο χάρτης αυτός έχει ε, κατ' επανάληψη επαναληφθεί διότι με κλοπή, με μπαμπεσιά για να μην το πω διαφορετικά από το νιώθω και με πείτε και χίδεο, πήρανε ή φάρπαξαν την Κύπρο το, Τα τελευταία δύο χρόνια, 18 μήνες το οικονομικό θαύμα της Τουρκίας είναι με τα κλεμμένα πετρέλαια από το ίσης και τον παράνομο πλουτισμό Και η σελήνη είναι πάνω στον άξονα μηδενική, κρυού και πάνω στον άξονα ηλιοδία που σηματοδοτεί πως η δημόσια εικόνα συνδέεται με την οικονομική και όχι μόνο κατάσταση. Οπότε πάνω κάτω καταλάβαμε τι σημαίνει Τουρκία και καταλάβαμε τι σημαίνει Ερντογάν. Άραγε Υπάρχει λόγος να φοβόμαστε Επιστρέψαμε, πιάμε λίγο τσαγάκι Γιατί αρχίζει ο λαιμό και μαθαίνει κοκομπλόκο Έχω εδώ κάτι μηνύματα Με βοβαρδίζουνε Να τα πούμε λιγάκι Έτσι Με τους φίλους Κάνουμε μόλι τελειώσει με τον Ερντογάν Θα μας πεις αν μειώσουν το χρέος Ή αν θα πάμε σε εκλογές Πρέπει να παραιτηθεί Αν υπάρχουν άλλα μέτρα Κοίταξε να δει, Την πολιτική ξέσα Από τότε που βγήκε το πρέπει Για να παραφράσω μια φράση ε, Τελείωσε το φιλότιμο Ήδη Ο, ο κύριος Σόιμπλε Είπε ο, Δεν το πω έτσι Ξέρεις τώρα Ο κύριος Σόιμπλε Είπε ότι Δεν χρειάζεται λέει Ελάφρυνση χρέους Χρειάζεται μεταρρυθμίσεις αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουν να περάσουν θέλουν καταρχήν να βάλουν και μέτρα μετά το 2019 18 συγγνώμη τα οποία τα μέτρα αυτή τα, βαθμί, τα βαφτίζουν συγγνώμη, ως μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαμε να πούμε οκ okay, Μπορεί όμως μια κυβέρνηση γιατί είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Τζανετόπουλος αν δεν κάνω λάθος ότι δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε την επόμενη κυβέρνηση <laughs> Το έχει δει το έργο άνθρωπος και γι' αυτό α, λέει την αλήθεια Το θέμα είναι για να ξεκαθαρίσουμε δύο-τρία πραγματάκια μέσα από αυτή την εκπομπή για να μην λέμε άλλα είπαμε, άλλα είπαμε, άλλα είπαμε Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να βγάλει τετραετία Ξεκινάμε από εκεί Μέσα από αυτό το μικρόφωνο έχω πει ότι ο ομολογουμένος έχει δείξει τεράστια ανθεκτικότητα και τεράστια αν θέλετε συνοχή όταν βγαίνει η κυρία Μαρία Κόλια Κόλλια Τσαρούχα Τσαρούχα-Τσαρουχά και λέει ότι την κυρία Νοτοπούλου ήταν αυτή που η ψυχολόγος που άνοιξε το γραφείο στη Θεσσαλονίκη του κύριου Τσίπρα. Διότι όταν είσαι αριστερός πρέπει να και υποκαταστήματα τα τρίκαλα και τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Ε, έπρεπε να τη βολέψει τη συντρόφισσα αλλά η κυρία Τσαρούχα που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας Αντιλαμβάνεστε δεξιά, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια Τώρα βέβαια και εκεί πέρα στην Νέα Δημοκρατία θα τα αναλύσουμε και παρακάτω είπε Είχαμε συναντηθεί με τους συντρόφου, Εκεί παιδιά σταματάει η λογική Όταν ο, ο δεξιός, ο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια Λέει σύντροφο και το εννοεί Εκεί με συγχωρείτε δεν μπορώ να το ακολουθήσω Βέβαια θα μου πεις τι σου ται, αυτό εδώ ολόκληρος Καρατζαφέρης είπε ότι μέσα στο γραφείο του έχει τον Τζέκε Βάρα και τον Φιντελ Εκεί σταματάει η λογική δηλαδή διότι ε, όπως είπε και ο σύντροφος Ζουράρης γιατί και αυτός είναι αριστερός εθνικιστής πως λέμε που της άντρα είναι κάπως έτσι ε, ε, όχι συγγνώμη το παίρνω πίσω το αυτό κίνεδος άντρα ή τι ούτος, έτσι για να μιλάμε σωστά ελληνικά Ωραία ε, Είπε λοιπόν ο κύριος Ζουράρης Ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό Ότι όποιος λέει ε, Το Φιντελ Κάστρο Ότι είναι φασίστας Και ότι είναι και Πραξικοποιηματίας Είναι η γνωστή λέξη με τα τρία α Με μη λάμδα κάπα ανάμεσα ε, Δεν θα συμφωνήσω μαζί του διότι ο... αποδέχομαι το χαρακτηρισμό βεβαίως Διότι δεν μπορεί να αλλάξει η γνώμη μου Ότι ο κύριος Φιντελ Κάστρο Έριξε μια χούντα Μια χουντάρα Και κατέστησε μια πιο μακροχρόνια Και πιο επώδυνη χουντάρα Καμία αλλαγή Ρωτήστε και τους Κουβανούς Το τι ξύλο έχουν φάει Το πως έχουν κολυμπήσει και έχουν κάνει το Κουβα Φλόριντα κολυμπώντα, και πάνε πατήσια κολιάτσου και το κάθεξις. τώρα από εκεί και πέρα να δούμε λίγο τι λέει για την Τουρκία το annual όπως η Δώνας ο ετήσιος του 2017 είναι απάνω στον άξονα Αφροδίτη Χαντές είναι απάνω στον κρόνο θα στο το αναλύσω αυτό λίγο παρακάτω Είναι πάνω στο Βόρειο Δεσμό είναι πάνω στον Ερμή Κρόνο Στο Β Βόρειο Δεσμό Βουλκάνους Κρόνο Βουλκάνους Βόρειο Δεσμό Βουλκάνους Και είναι και πάνω και στο Βουλκάνους Άρα όταν ακούτε Ποσειδώνας ίσο Βουλκάνους Ή κρόνος ίσο Βίας ή, Αυτά Βουλκάνου, ή η ή αντίθεση, η σύνοδος Ή 135 είναι λίγο σοβαρά αυτά, επειδή δεν εμπλέκονται άξονες. Ωραία. Ε, δείχνει απάτη, απώλειες, μυστικές επαφές, διάλυση και παρέτηση. Ε, αναξιόπιστοι υπάλληλοι λειτουργούν όσοι θύνοντες νόες. Νόες μάλλον. Το Τόσοσα. διότι απέναντί μου κόδεψε να βγάλει μαλλιά επιπλέον. Λοιπόν, νοσταλγία για την πατρίδα... Προβλήματα με αεροπορία, αεροπλοεία, ναυσιπλοεία, υπερπόντια ε, ναυτιλία Η αναλήθεια και το διπλό παιχνίδι φαίνουν προβλήματα Ανατροπή Άρα, όταν λέμε ανατροπή δεν μιλάμε να παίζει η με την Ανκαρασπορ και από 0-1 να γίνει 2-1 και να το κλειδώσει το παιχνίδι. Λέμε για ανατροπή τις κυβέρνησης. Ο λαός δεν μπορεί να ανατραπεί και ούτω καθεξής. Τώρα θεωρώ ότι η Τουρκία μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου θα έχει μια α, οικονομία η οποία... Την ψηλοπαλεύει Από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά όμως Αρχίζει το τρελό το πάρτι Οι Τούρκοι νομίζω δεν θα χρειάζονται να μεταβαίνουν στα σούπερ μάρκετ Να αγοράζουν ούτε χαρτί υγείας Ούτε πώς το λέτε σεις, σερβιέτες ας πούμε Διότι ούτε ωραία Θα σκουπίζονται με τουρκικές λύρες αν το καταλαβαίνετε, διότι ο οικονομικός πόλεμος που θα δεχτεί η Τουρκία θα είναι αμήλικτος. Παράλληλα, για να δούμε λίγο και το ετήσιο χάρτη του κυρίου Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. Ο οροσκόπος της χρονιάς είναι πάνω στον άξονα Άρη Ποσάιντον, οι γενέθλιους άξονες αυτοί, Ποσειδώνα κρόνο υποθετικό Σελήνη Ζεύς και Άρη Ζεύς. Πολύ φοβάμαι ότι ο άνθρωπος αυτός θα θελήσει να εξάγει τα προβλήματα της Τουρκίας προς διάφορες κατευθύνσεις Θέλω όμως να σημειώσετε πως φορές έχει εξάγει τα προβλήματα της Τουρκίας στο Αιγαίο η πολεμική αεροπορία περνάει πάνω από την Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι είναι κλειδωμένοι στα δαντρανέλια και δεν ξεμητάνε. Αυτό δεν είναι εθνικιστικό παραλήρημα, για να προλάβω κάποιους. Ωραία. Είναι γεγονός. Ούτως ή άλλως, το ΝΑΤΟ, που είναι πιο τεχνολογικά εξοπλισμένο από τους φίλους μας, τους Τούρκους, έψαχνε δύο μέρες να βρει το Παπανικολής. Το Παπανικολής, να ξέρετε, είναι αυτό που ήρθε από τη Γερμανία το έφερε ο Βενιζέλος και λίγο σαν να ήταν η από ομίκονο μεριά. Για να δούμε όμως τι ακριβώς παίζει, δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιχειρήσει να εξάγει την κρίση. Και για να απαντήσω σε ένα ερώτημα που έκανε κάποια φίλη ή φίλος Ακροατής ή Ακροάτια της εκπομπής, δηλαδή η Τουρκία της εκπομπη δηλαδη η μαζί με Ρωσία, Ιράν, και Κίνα θέλω να σας τονίσω κατ' επανάληψη το έχω πει δεν υπάρχουν στην πολιτική μόνιμοι μόνιμες συμμαχίες μόνιμες μπορεί μόνιμες συμμαχίες όχι ας πούμε η Κίνα με την Ιαπωνία δεν πρόκειται να τα βρουν ποτέ δηλαδή θα έχουμε ομαδικά χαρακτήρια από αυτοκράτορα μέχρι Μπάτλερ δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα με την Τουρκία όσο και αν προσπαθούν να σας βάζουν αδάναλη, καράσευδα, ε, πώς τη λέγανε την άλλη που τον είχε αρπάξει η όχι κονσιτά, πώς το διάλο τη λέγανε τη σάβα. Η φατμαγιούλ. Λοιπόν. Όσο και να σας βάζουν αυτά τα παραμυθάκια και βλέπετε εσείς την κουλτούρα, μην βλέπετε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη και Άγκυρα, πηγαίνετε λίγο μέσα στη μέση της Τουρκίας να δείτε κόσμο και για να απαντήσω βεβαίως και σε έναν άλλο φίλο που μου έλεγε ότι αυτά που λέει η Eurostat δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν φαίνονται στην τσέπη των ανθρώπων αυτή τη στιγμή τους πιο τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης τους έχει κίνα είναι γεγονός δεδομένο η μισή κίνα πεινάει η μισή κίνα δουλεύει για ένα ευρώ η μισή κίνα α, δεν έχει ρεύμα τέτοια ανάπτυξη θέλετε για να είμαστε λίγο ρεαλιστές σε αυτή τη χώρα και για να απαντήσω και σε μια άλλη ερώτηση ενός άλλου φιλού που λέει ότι εάν θα έχουμε κλογές και αν θα τις κερδίσει ο Τσίπρας ε, εντάξει ομολογουμένως έχω πει κατά επανάληψη ότι για το μυαλό των Ελλήνων έχω μια ελαφρά έτσι αμφιβολία αλλά όχι τόσο πολύ Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Όταν κάνεις εκλογές Δεν βγαίνεις ούτε με τάνξ να Δεν ξαναβγαίνετε Εγώ σας τα λέω Αλέ Ο αλλά... ε, μέρα, ε, ρε, μέρα μου σήμερα Αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση Και εφαρμοζόταν το πρώτο μνημόνιο Πού θα ήταν οι συντάξεις Πού θα ήταν οι μισθοί Πού θα ήταν τα σπεδελί. Sai Gianni, io Scusami, no io posso andar fuori. A me non me ne frega neanche se mi ammazzano, perché la coscienza ce l'ho a posto. Cazzo, lavoro 24 ore al giorno. Fatela finita, cazzo. I semalgas. O proprio mica oggi. Ora I semalgas με έλλειψη αυτογνωσίας Αυτογνωσία Απ' το Και Αυτόν Δηλαδή γνωρίζω Τον εαυτό μου Έτσι υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Ότι είσαι μαρακάς Το πάμε Μην επαναλαμβανόμαστε και κάνει και για εγώ μπ Σήμερα Ξύλι να ναήτες μου, το τοξότες μου, γράφουμε ιστορία. Τι ταχύτητα είναι αυτή, εκετέρι μου, εεεε. Ρε σίρ, γιου Δεν είσαι στήματι, δεν πρέπει να Μα, αυτά τα λένε οι Ολα τα Ολα τα μου, δεν μου πω τα, και βέβαια Ελένη, για welcome. Ελένη. Κυρίες και κύριοι, που η λοιπόν, επιστρέψαμε, μετά από ένα ηχητικό παραλήρημα. Mm. Να διαβάζω αυτά που μου στέλνετε. Είναι εύλογες οι εγώ δεν θέλω να μπω σε διαδικασία προσωπικής αντιπαράθεση με κανένα Διότι δεν υπάρχει λόγος Διότι σε αυτή την εκπομπή Αν και προσωπικά πιστεύω ότι η δημοκρατία δεν είναι πάρα πολύ καλό Εν πάση περιπτώσει έχουμε κάποιες δημοκρατικές τάσει Και αφήνουμε ο καθένας να λέει ό,τι θέλει Ούτε άλλοι και οι κρίνοντες κρίνονται Τώρα από εκεί και πέρα για να δούμε λίγο παρακάτω με τον κύριο Ρετζέπτα Αγή Ο χρόνος υποθετικός που μας ενδιαφέρει να τον κοιτάμε σε μια α, τέτοια αν θέλετε κατάσταση διότι ο χρόνος υποθετικός πάρα πολλές φορές ε, βγάζει το πως θα υπάρχει διακυβέρνηση ε, ο κρόνος υποθετικός είναι στον άξονα κρόνο Ποσειδώνα, ο κρόνος ο κανονικός, με σουράνιμα ηλίου, πάνω στο γενέθλιο κρόνο υποθετικό του κυρίου Ερντογάν, ε, με σουράνημα άδμητος Ποσειδώνας Βουλκάνους και Ερμής Απόλων. Δείχνει ότι στην πραγματικότητα, σιγά σιγά από 21 Δεκάτου 2016, θα παρουσιάζεται στην τουρκική κυβέρνηση και ιδίω στον κύριο Ρετζέπ Τάγιο Ερντογάν συμπτώματα διάλυση. Ε, δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα νιώθει ότι είναι σταλμένος από το Θεό, ότι είναι αφοσιωμένο στο καθήκον ή αυτό που θεωρεί καθήκον, αλλά δυστυχώ η αρχωμανία αυτό λέει ο Κρόνος Αδμήτως εκεί, το μεσουράνι Αδμήτως ο χρόνο, συγγνώμη, φέρνει μέσα τις αποτυχίες των αρχών, δηλαδή αυτοί που είναι κάτω από τον Ερντογάν, στρατιωτικοί, προϊστάμενοι σε φορείες, δεν ξέρω τι, αποδεικνύουν ανυκανότητα και τελικά σιγά σιγά έρχεται μια διάλυση. Η σελήνη που μας διαφέρει να το δούμε διότι σηματοδοτεί το λαό είναι πάνω στον άξονα ηλίου χαντές, με σουράνιμα κρόνος υποθετικός, μηδενική κρύου πλούτονας, πλούτονας α, κιούπιντο και χαντές άδμητος. Όλοι εξίσως είναι πάνω κάτω καλοί αλλά στο τέλος λίγο το πράγμα α, στραβώνει. Και θέλω να επαναλάβω ότι δουλεύουμε μέσα στα 15 πρώτα απόκληση Δεν κάνουμε μια εξίσωση κορδόνη που έχει 50 διαφορετικούς παράγοντες Αυτός σηματοδοτεί διανοητικά άρρωστος Δείχνω ότι ο τύπο έχει σφυρίξει λίγο Προβλήματα με άτομα που είναι στο κράτος Αλλά δεν αποδίδουν Οπότε προβλέπω να αρχίζει πάλι άλλο προγκρόμ Θα βγάλει αυτούς που έβαλε φυλακή για να βγάλει τους καινούριου. Κάτι τέτοια θα γίνει μάλλον Ο λαός μεταμορφώνεται Ο λαός αλλάζει στάση αναγκαζό, Αναγκαζόμενος να αλλάξω πολιτική Και δείχνει δυστυχώς λυπάμαι για τον Τούρκικο λαό Έλλειψη σε κάποια αγαθά Δηλαδή φανταστείτε τώρα Έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει παραγγείλει λέει 100 μαχητικά στη Λόκχιντ Μάρτιν τα F-35 Ο Βλαδίμιρος δεν είναι κανένας καστανά ας πούμε σαν τους μας το έχει κρατήσει αυτό προχτές έκανε δηλώσεις και λέει έχω μπει μέσα στη Συρία για να ανατρέψω τον Πασάρα Λάσσα Α, δεύτερο φάουλ Ε, Ρετζέπ φίλε μου τα τσαγάκια να προσέχεις Γιατί πρόβλημα Εγώ δεν θα θέλα να ήμουν ούτε στη θέση τη δικιά σου Ούτε στη θέση του δοκιμαστή σου Λοιπόν Πάμε τώρα λίγο παρακάτω Γιατί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει φάει φάπε. Θα πρέπει να τα αναλύσουμε και αυτό Ούτως ή άλλως Είναι δημοσιευμένο από πέρσι αυτό Αλλά θα δούμε γιατί το τρώει Να το αιτιολογήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται ο transit Ζεύς είναι πάνω στον άξονα Ποσειδώνα Ποσάιντον, Ποσειδώνα Ζεύς και οροσκόπου ουρανού που δείχνει προσπαθώντας να δείξω στους άλλους, ίσως αν θέλετε και λίγο μάταια, πως όλα βαίνουν καλώς. Ο άνθρωπος αυτός, η εξίσωση εδώ που πέφτει Ποσειδώνα Ζεύς, μπορείτε να μπείτε και στο astrology που είχα ανααρτήσει του αλλά και στο Αστρολάμπορ. Που πάλι υπάρχουν οι αντίστοιχοι άξονες Να δείτε ότι ο Ποσειδώνας ζεύ Λέει για καύση Λέει για φλόγα Ήδη ο άνθρωπος έχει στείλει του Τούρκους κάτω στη Συρία Η Συρία μετά από πέντε χρόνια πόλεμο εμφύλιο Και τον έχουν εγκλεντήσει ας πούμε Και βάζοντας τους άλλους να ζουν υπό ένα εξαναγκασμό Κάτω από το φόβο μου Να θυμάστε Όσα αγαθά και να παρέχεις Έναν άνθρωπο Ποτέ και κανένας Δεν αγάπησε το δυνάστη του Ο transit Χατές Είναι πάνω στον άξονα ουρανό Απόλλων Άρι, Δία που δείχνει Ανήθικες πρακτικές και πράξεις Με ενθουσιάζουν Δυστυχώς όμως σε πολυμικές Αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις Τα αποτελέσματα Θα είναι τα μη αναμενόμενα θα είναι δυσάρεστα. Βέβαια πρέπει να δούμε και ότι ο προοδευμένος άδμητο είναι πάνω στο βουλκάνο της Τουρκίας πάνω στον κρόνο της Τουρκίας και ο άδμητος ξέρετε είναι ο θάνατος είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά. Ο άδμητος συμβολίζει το θάνατο και συμβολίζει τις καταστάσεις οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες ο άδμητος λοιπόν από πρόοδο θα συναντήσει κρόνο βουλκάνους ήλιο ποσάιντον άρη κρόνο υποθετικό Ποσειδώνα πλούτονα θα συναντήσει ο Σονούπο και το Βουλκάνους μετά τις γορτές ήλιο ζεύς και κρόνο που δείχνει ότι θα δεχτεί Μεγάλο, μεγάλη πίεση αυτό θα τον κάνει πιο τυραννικό θα λειτουργεί με μη καθαρό μυαλό δυστυχώς όμως μιλάει για ένα κτύπημα της μοίρα, για ένα μεγάλο εμπόδιο δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα βρεθεί μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση μπροστά σε ένα αδίεξοδο ως εκ τούτου προκύπτει ότι ο Σφυτάνος άνοιξε του Σασκούστιόλου Ως εκ τούτου προκύπτουν αυτά που είχαμε πει για την επιστροφή του Κρόνου στον τοξότη γεγονότα που τα είχαμε ζήσει το 1987 που ήταν τραπεζική κρίση τότε με την τραπεζατική, που ήταν η κρίση ε, του χώρα ή του σεισμίκ για να είμαστε πιο του the point και ήταν τότε που οι Τούρκοι δεν κοτάγανε να μπουν με κρόνο στον τοξότη Ήτανε τότε που ο μέγιστος κατά τη γνώμη μου πολιτικός απατεώνας ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε συμμαχία όχι με χώρα του ΝΑΤΟ αλλά με την Βουλγαρία που ήταν χώρα της, του συμφώνου της Βαρσοβίας και έκλεισε τις βάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα μετά βγήκαν κάτι γύμνες φωτογραφίες μετά τον έπιασε η καρδιά του μετά ανέβηκε ο μιτσοτάκης, μετά βρέθηκε ένα Σαμαράς είχαμε κάτι special court και η ιστορία επαναλαμβάνεται σε βάση περιπτώσει με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας Θέλω να ξέρετε και το τονίζω και το λέω ανεξάρτητα με ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Ιταλίας σημασία έχει και προσπάθεια ανεξάρτητα με ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Ιταλίας ε, όσοι μπήκανε στον, τόπο, στον κόπο σύνομαι, να προβλέψουν αξίζουν συγχαρητήρια. Είτε πέσουν μέσα είτε πέσουν έξω. Ε, δεν χρειάζεται. Ε, διότι και οι αστρολόγοι θέλουν να θυμόσαστε ότι είναι ενό είδου πνευματικοί αθλητές Έχουν και τα καλά τους, την καλή του μέρα, έχουν και την άσκημη. Όπως ε, ένας γιατρό δεν μπορεί όλα τα χειρουργία του να είναι επιτυχημένα Οι γιατροί ξέρετε έχουν ένα ιδίωμα όπως και οι δικηγόροι ε, Μνημονεύουν μόνο τις νίκες τους Και ποτέ τις ήττες τους Δηλαδή για να γίνει ένας καλός γιατρός Έχει στείλει πάρα πολύ κόσμο στον άλλο κόσμο Ή τον έχει αφήσει παράλυτο ή αναπηρό Αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν και αυτά Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίω. Τα ζαχαροπλαστεία Ελένη Ευαγγελιστίας 23 στον Πυρεά, που ήταν μαζί μας και πραγματικά αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε το κατάστημα να ψωνίσετε από εκεί ε, και να πάρετε προϊόντα με πάρα πολύ αγναηλικά σε προσιτές τιμές και κυρίως ε, να δώσετε στα παιδιά σας το κάτι διαφορετικό και να φάτε κάτι για να το ευχαριστηθείτε γιατί Πήγα πήρα εγώ κάτι, μου φέρανε κάτι μελομακάρο να πω ένα σούπερ μάρκετ και ήταν για να τα βάλω, να μπαλώνω τρίψας. Επίσης μαζί μας θέλω να ευχαριστήσω που ήταν το κατάστημα Χάντρες στην οδό στα 2.56 της φίλης μου της Σοφίας με τα φόμπιζού και του ημίου πολύτιμους λήθους. Και επίσης να ευχαριστήσω το Κέντρο Πολιτισμού Σαολήν Θεσσαλονίκης η Αληθινή Άτραπους στην Οδό Τενέδου 43 στην Κάτω Τούμπα εκεί πέρα όσοι πάτε να κάνετε κουνφού ή ε, κάποια άλλη πολεμική τέχνη που έχει και ο Γιάννης ε, δεν θα πληρώσετε ε, εγγραφή αρκεί να πείτε ότι είσαστε από το Red Radio. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς που αμφιβάλλουν ως προς την εγκυρότητα των προβλέψεων. Οι Λατίνοι λέγανε παλαιότερα «Ibidubium imi libertas» που σημαίνει όπου υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει και δημοκρατία. Εγώ το ξαναλέω, δεν πιστεύω βέβαια στη δημοκρατία, αλλά είναι κάτι άλλο, δεν τίθεται θέμα. Ε, και γι' αυτό βεβαίως έχω κατηγορηθεί ενώ άμα έλεγα βίβα τσίπρα θα ήμουν τώρα ε, με το τσαγκαλώτο λοιπόν σα ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας ε, μην ξεχνάτε σε λίγο για όσου δεν μπορέσατε να ακούσετε ή δεν την χορτάσατε ακόμα και δεν την καταλάβατε την εκπομπή υπάρχει επανάληψη Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως που μείνατε μαζί μας που με τιμήσατε είχαμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα από πολλές γωνιές και της Ελλάδα και της Ευρώπης αλλά γενικότερα της Ιφυλίου και αυτό δίνει το πλεονέκτημα ε, του, του διαδικτύου θέλω να ξέρετε ότι α, για να σας πληροφορήσω και κάτι άλλο για να φτιάξουμε και εμείς και εσείς το πρόγραμμά σας Προφανώς και οι προβλέψει μα κάποια στιγμή θα σηκωθούν Οι προβλέψεις που μην πάει το σα σας άλλο. Τώρα όσον αφορά για τις εκπομπές Οι εκπομπές της Κυριακής που κάνουμε Η Κυριακή καταρχήν η Χατζικόστα η, η ψυχολόγος της, ε, του σταθμού Είναι σε επιμορφωτικά σεμινάρια Αρχές Ιανουαρίου θα είναι δίπλα σας πάλι με νέες ιδέες τεχνικές έτσι να προσπαθήσει να δώσει λίγο φως στα άδυτα του υποσυνείδητου και του ασυνείδητου. Όσον αφορά για εμά, οι τελευταίες εκπομπές του έτους θα γίνουν 5η 22 και 29 του μήνα διότι μην κάνουμε α πούμε τώρα παραμονή Χριστούγεννου και Πρωτοχρονιάς ας πούμε να κόβουμε εδώ το πολύ πολύ να κάνουμε κανένα πρόγραμμα Ωραία, θα νομίζω θα έχουμε αρκετό κόσμο, ούτως ή άλλως έχω πει ε, στα παιδιά που έχουν του σερβερ να μην κρεμάσει σε καμιά περίπτωση το σύστημα. Ε, με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε αύριο έχουμε freestyle εκπομπή με τον Γιώργο το Βασιλάκο. Ε, Θα προσπαθήσουμε να μην πούμε για τον Ιάκωβο αύριο Να κάνουμε μια αποτοξίνωση Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας Που μας ακούσατε Που μας τιμήσατε με την παρουσία σας Και που μας αφισβητήσατε Καλό βράδυ